και Θανασίου, θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα Και με τα δυο μου <στονίτρια> Και με τα δυο μου Και με τα δύο μου χέρια. Το λέει και ο λαός, δεν χρησιμοποιούμε όλη τη φράση και με τα δύο τα χέρια. Αυτό ακριβώς ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ. Το Σαββατοκύριακο απάντησε, δεν απάντησε μόνο αυτό, θα ακούσουμε ακριβώς τι απάντησε, αλλά γενικώ απάντησε, έδωσε ωραίες απαντήσεις, μας θύμισε παλιές καλές εποχές, βουλευτές άλλων κομμάτων, Που είχαν έτσι μια τοποθέτηση πολύ δυνατή, ρωμαλέα, τολμηρή Μπορεί κάποιο να την χαρακτηρίσει Αλλά ξεκινήσαμε με αυτό με τα δύο χέρια Γιατί είναι ωραία εικόνα όταν με τα δύο χέρια ένα βουλευτή Λέει πώ θα ψηφίσει και πώ ακριβώς θα υλοποιήσει το ναι σε όλα Γιατί αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή Για άλλη μια φορά το ναι σε όλα και ξέρετε αυτό το ναι σε όλα Τι ακριβώς σημαίνει σε όλους Γιατί έτσι ξεκινάει και ξέρουμε πολύ καλά πώς καταλήγει. Το πλήρες κείμενο του Νάσου Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα. Και με τα δύο μου χέρια. Γιατί κύριε Αθανασίου. Διότι νιώθω ότι ψηφίζοντας αυτά τα μέτρα, νιώθω ότι σώζω τη χώρα μου. Μπράβο. Go back, Μαντά Μέρκελ. Γιώθω ότι σώζω τη χώρα μου. Με σχολήτε αλλά που ξέρω. Τα πράγματα πέφτουν προς τα κάτω. Δεν πέφτουν προς τα πάνω. Αυτή είναι η ατυχία του. Αυτό είναι το πεζοίρο. Γιαλάτε να έτσι. Κλατ. <Ρι> Για ένα γιαού μιλάνε εδώ. Η εθοποίηση του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά όπως και να έχει ένα γιαούρι προκαλεί μια ζημιά. Τώρα τι τούπεσ του Νάσου Αθανασίου γιαούρτι κάτι άλλο και λέει αυτά. Προφανώ μπορεί να μην το πισαι τίποτα. Αν τα πιστεύει. Μάλλον τα πιστεύει, δεν υπάρχει λόγο να λέει τέτοια και να μην Πιστεύει δηλαδή ότι θα ψηφίσει με δύο χέρια την συμφωνία που έχει έρθει κατόπιν αξιολογήσεω τη Δευτέρα, όπω θυμόμαστε όλοι. Και όλο αυτό γίνεται για να σωθεί η χώρα. Θυμόμαστε και από τι προηγούμενε αξιολογήσει πως ακριβώ έχει σωθεί η χώρα. Περίπου τα ίδια έλεγαν και οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Και περνούσε, ε, περνούσαν ημέρε, είναι η αλήθεια, πάρα, πάρα πολύ καλά. Όχι για μας αλλά γενικότερα για κάποιου που περνούσαν ημέρε πολύ καλά. Αυτή η συμφωνία. Μετά την αξιολόγηση περιλαμβάνει εκτό των άλλων δύο κορυφαία θέματα. Όπως θα ξέρουμε όλοι η μείωση των συντάξεων αν μπαίνουν κάποιοι ανάλλα όπως και να έχουν η μείωση των συντάξεων από το 2019-18% ταχυτακούς από την Αχθιόγλου Απόλους. Πρώτο αυτό και δεύτερο η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τη μείωση του αφορολόγητου οπότε θα μπουν και άλλοι να πληρώνουν την εφορία ανεξαρτήτως αν όλοι αυτοί έχουν ή δεν έχουν χρήματα. Είναι δύο. Θέματα τα οποία δεν περιποιούν και ιδιαίτερη τιμή στην αριστερά και σε κανένα κόμμα όταν αναγκάζεται να τα κάνει. Μείωση συντάξεων και ε, μείωση του αφορολόγητου, άρα διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Γι' αυτά τα δύο λοιπόν ο Νάσος Αθανασίου είχε να πει. Αυτή η συμφωνία έχει δύο τομές, αυτές που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μία τομή είναι στους συνταξιούχου, μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη και η άλλη τομή είναι στη βάση. Αυτέ τις δύο μεταρρυθμίσει μόνο ο τσίπρα μπορούσε να τι κάνει. Τέλο. Μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να τις κάνει. Αυτό περνώ μόνο τέλο. Τέλος. τέλος. Αυτέ τι δύο μεταρυθμίσεις μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να τι κάνει. Τέλο. Όντω, αυτό ισχύει. Έτσι ακριβώ είναι. Το λέμε χρόνια τώρα ότι μόνο Τσίπρα θα μπορούσε να τα περάσει αυτά. Δεν θα μπορούσε να τα περάσει ο Σαμάρα και γι' αυτό η αποστολή του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστια. Και η προσφορά του επίση, όχι προ τον ελληνικό λαό, ποιο ασχολείται με αυτόν, προ τη Γερμανία, προ τη Γαλλία, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, του ομίλου, του τραπεζικού και όλου του άλλου. Η προσφορά είναι τεράστια και βρέθηκε ένα βουλευτή. Του ΣΥΡΙΖΑ να τολμήσει να πει ότι μόνο ο Αλέξη Τσίπρας θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά και όχι κάποιο άλλο, όπω έχει τολμήσει κι άλλα στο παρελθόν, το πρόσφατο δύο-τρία δύο, χρόνια, να κάνει ο Αλέξη Τσίπρας που δεν θα μπορούσε να τα κάνουν οι προηγούμενοι και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα κόμματα, γι' αυτό υπάρχουν αυτέ οι αριστερέ, για να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν οι δεξιέ και τα άλλα κόμματα. Έχει φροντίσει για όλα ο καλό Θεούλη, αν αυτό είναι που φροντίζει. Για τέτοια πράγματα. Τον ακούει λοιπόν και ο Αλέξη Τσίπρας στον Άσο Αθανασίου να του λέει αυτά και βγαίνει, προσπαθεί μάλλον να τη βγει, δύσκολο, από τα αριστερά. Έχουμε μπροστά μα πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Και σπουδαίε και σημαντικέ μάχε να δώσουμε. Στην πάντα! Στην πάντα! Ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει. Συνεχίζοντα την ίδια λογική των ε, σκληρών ε, μέτρων και των ε, Παράλογων απαιτήσεων. Go back, madame Merkel. Την ίδια λογική των uh, σκληρών uh, μέτρων και των uh, παράλογων απαιτήσεων. Μπράβο. Ο Αλέξη Τσίπρα εδώ επιβεβαιώνει, ενισχύει, πάει παραπέρα το λόγο και τα επιχειρήματα του Νάσου Αθανασίου. Ενώ λέει την αλήθεια, δεν είπε ψέματα. Ο Αλέξη, τον ακούσατε μόνο σκληρά μέτρα. Ε, έτσι ακριβώ θα προχωρήσουμε. Αυτά είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα. Προχτέ, που είχαμε τη χαρά σε όλη την εκπομπή σχεδόν, να τον ακούσουμε να τα λέει. Το Go Back, Madame Merkel, που ακούμε στα ενδιάμεσα, είναι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί και αυτό έδωσε συνέντευξη. Όπω και ο πάνω Καμένο. Όλοι δώσανε συνέντευξη μέσα σε αυτό το. Σαββάτο Κύριακο Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη στο Γιώργο Αυθιά Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ε, Προδιέγραψε, περιέγραψε Το σχέδιό του Είναι και αυτό πρωτότυπο για το πώς θα βγούμε από την κρίση Για να μπορούμε να έχουμε Την ελευθερία που χρειαζόμαστε ναι. Να αναπτυχθεί η οικονομία Πρέπει να πετύχουμε σε συνεννόηση με τους δανειστές μας Το σκίσιμο των μνημονίων Με ένα νόμο και με ένα άρθρο 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Το σκύσιμο των μνημονίων με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Ο Άδωνη μετρούσε τι σελίδε που έσκυζε ο Κυριάκο μέχρι το 14 Τι άλλε της έχει σκίσει ο Αλέξη Τσίπρα πάλι με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Με τη διαφορά υπάρχει, η κορυφαία διαφορά μεταξύ Κυριάκου και Τσίπρα, ότι στο Τσίπρα ήταν μέρα μεσημέρι. Ενώ ο Κυριάκο δεν έχει πει πια ακριβώ τη στιγμή τη ημέρα, θα το σκίσει με ένα νόμο και με ένα άρθρο, το μνημόνιο και όλα αυτά θα είναι η απάντηση από τον Κυριάκο Για να ξέρετε ότι υπάρχει φω ορίζοντα. Αν δεν σα αρέσει ο τωρινό, υπάρχει ο επόμενο που θα κινηθεί σε εντελώ διαφορετική. Φάση και κατάσταση το καταλαβαίνουμε όλοι να γυρίσουμε όμως στον Άσο Αθανασίου γιατί ε, αυτό που ακούσαμε πριν ήταν συμπυκνωμένο αυτό που είπε ε, πιο έτσι εκτενώς σχετικά με τα μέτρα με τα, τους δύο πυλώνε και με το πώς χαρακτηρίζει τις ε, προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Όσο θα το ακούμε να θυμόμαστε όλοι ότι ο Άσος Αθανασίου είναι βουλευτής της αριστερά. Αυτή η συμφωνία έχει δύο τομές, αυτές που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε τούτο η κυβέρνηση λόγω των αντίμετρων έχει συμβιβαστεί. Μία τομή είναι στους συνταξιούχους, μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη και η άλλη τομή είναι στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα αποκαλεί διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις. Εσείς πώ τα αποκαλείτε. Αυτό τι ερώτηση είναι, δεν την κατάλαβα. Το, το ταμείο τη αποκαλεί διεθνή. Θέτεται θέμα ορολογία οικονομολογικής, θέσατε, οικονομολογικής είπατε... ή επιθετικού προσδιορισμού. Όχι, όχι. Είπατε ότι τι αποκαλεί ποιοτικέ διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Είναι έτσι όντω ασπάζεστε αυτή την, ε, το, το χαρακτηρισμό του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Κοιτάξτε, ω όρου τη οικονομική επιστήμη, ναι. Α, Κοιτάξτε ως όρου της οικονομικής επιστήμης, ναι. Ποιοτικές διαρθρωτικές Έτσι ακριβώ, με πολύ μεγάλο χιούμορ, τι ονομάζει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και με μπόλικο αέρα. Όλα αυτά. Ποιοτικέ διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, Τις οποίε αποδέχει το αριστερό Ζουνάσο Αθανασίου, που είναι πάρα πολύ αριστεροί, πολύ βαριά αριστεροί. Θα μπορούσαν λίγο να χαλαρώσουν, να βάλουν λίγο νερό στο κρασί του, γιατί ακούμε εδώ τώρα με έναν βουλευτή τη αριστερά, που θα ψηφίσει τι επόμενε μέρε στον όλα, να υποστηρίζει το δουνού του τις προτάσεις, τις ποιοτικές, τις διαρθρωτικές ρυθμίσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά λέει ότι αυτές θα τις ψηφίσει με τα δυο του χέρια και ότι αυτές περιλαμβάνουν και μείωση συντάξεων. Και χαίρεται, φαίνεται από την όλη συνέντευξη, από το κλίμα, ότι το κάνει με πολύ μεγάλη χαρά γιατί έτσι σώζεται η χώρα. Αυτό λοιπόν... Εντάσσεται στην αριστερά του 2017, επειδή και με την εκλογή Μακρόν υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση στην Ευρώπη που πηγαίνουμε τι είναι αριστερά, τι δεν είναι αριστερά, τι είναι κέντρο, τι είναι δεξιά, τι είναι λαϊκισμός, τι είναι σοβαρότητα, τι είναι ειλικρίνεια. Και γενικώ οι όροι ξαναμπαίνουν στο τραπέζι, όχι για να ξανατεθούν και για να ξαναπεριγραφούν, απλά μπαίνουν στο τραπέζι. Έτσι πέφτουν ξαφνικά στο τραπέζι, όπω πέφτουν τα ψίχουλα ή όπω πέφτει οτιδήποτε στο. Τραπέζι. Ακούσαμε εδώ τον Άσο Αθανασίου να λέει πολύ καλά λόγια για τη συμφωνία του Δουνουτού, να μιλάει, να την περιγράφει ως ποιοτική διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Θα ακούσουμε τώρα έναν άλλον που είναι και Υπουργό, πιο αριστερός από τον Αθανασίου, κομμουνιστής Γιώργος Κατρούγκαλος, να μιλάει για το Δουνουτού. Από την εμπειρία που έχετε τώρα, την κυβερνητική, αυτά τα δύο χρόνια, έχετε μπει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείτε πώ αδικήσατε του προηγούμενου, γιατί σε αυτή την Ευρώπη πορεύτηκαν βέβαια. και οι προηγούμενοι. Όχι, βέβαια. Σε αυτή την Ευρώπη. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λιγότερο πατριώτη μέσα όχι, σε, δεν σε αφι... αυτό το χώρο. Κάποιο οικειοποιείται τον δεν αφιζητώ πατριωτισμό για κάποιου άλλου όχι. Το καλύτερο δεν προσπαθούσαν και οι άλλοι. Δεν προσπαθούσαν και άλλοι. Δεν Αναφέρομαι όμω στην πολιτική ιδεολογία. Η πολιτική ιδεολογία τη Νέα Δημοκρατία, να το μετριάσω και αυτό γιατί δεν είναι όλη η Δημοκρατία, τη σημερινή ηγεσία τη, είναι κλασικά νεοφιλελελεύθερη. Άρα Έχει ένα πρόβλημα με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Ο φυγιόν, ο κύριο Μητσοτάκη, η κυρία Θάτσαρ, η κυρία Μέκ. Καταλή μου στο ίδιο τώρα ότι δεν είναι ιδεολογία, αλλά τα εφαρμόζετε εφαρμόζεται και εσύ. Θα δούμε αυτά τα μέτρα να μην τα εφαρμόσουμε όπω τα επιδιώκει στο σχεδιασμό του διαθέσιμα το δοναδικών ταμείο. Να το ξεδελώσουμε. <Το> να μην τα εφαρμόσουμε όπω τα επιδιώκει στο σχεδιασμό του το διαθέτουν λογισμικό ταμείο. να το εξουδετερώσουμε Καημένο Δουνουτού θα σε εξουδετερώσει ο Κατρούγκαλος γιατί εφαρμόζεις αυτά που κάνει η κυρία Μέρκελ η κυρία Θάτσερ, την είπε και η κυρία και γενικότερα όλοι οι άλλοι αυτοί κακοί και όταν του λέει βραγάνι Μαυραγάνη ότι και εσείς τα κάνετε, ναι, λέει, τα κάνουμε αλλά εμεί θα τα εξουδετερώσουμε τα κάνουμε αλλιώ. αυτή είναι μια πολύ ωραία διαφοροποίησε ένα ωραίο διαχωρισμό γιατί ε, απάντησε στην ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά σα από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτή τα ίδια έλεγε, τα ίδια κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια έλεγε, τα ίδια κάνει, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν. Διαφοροποιούνται στα μη βασικά, στα βασικά, στις στρατηγικέ επιλογέ, ξερογλήφονται στην ουρά, ο ένα πίσω από τον άλλον. Καλό ήταν και ο Κατρούγκαλο που λέει θα το εξουδετερώσουμε το Δουνουτού, αλλά νομίζω πιο καλό ήταν ο Τσίπρα ο που είπε για του δανειστέ μα. Και θέλω να επαναλάβω και εδώ κάτι που είπα χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι φίλοι μα, είναι απέναντί μα. <ΛΣ> Δεν είναι φίλοι μα, είναι απέναντί μα. Πολύ <ΛΣ> καλό. Το άλλο με το τωτό το ξέρετε. Και ιδεολογικά, διότι έχουν μια άλλη αντίληψη για το πώ πρέπει να είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία. Αλλά και εν τη πράγμαση, διότι αυτό που επιδιώκουν είναι να πάρουν τα λεφτά του πίσω. Να σιγουρέψουν ότι θα τα πάρουν πίσω. Αν και πολλέ φορέ με τι αιμονέ του δουλεύουν για το αντίθετο. Αλλά, εν είναι δανειστέ μας και τους αναγκάσαμε και τους αναγκάσαμε και τους αναγκάσαμε σε υποχωρήσεις από τις αρχικές παράλογες απαιτήσει, και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση, και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση, και διότι είχαμε επιτυχία στην απόδοση έναντι στόχων τη ελληνική οικονομία. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε όποιον του έγραψε αυτό το κείμενο. Όλο το κείμενο είναι διαμάντια. Τι του αναγκάσαμε, τι ότι είχαμε στρατηγική, τι ότι θα χάσουν αυτοί τα λεφτά του με αυτά που κάνουν. Όλο το πακέτο ήταν πάρα πολύ καλό. Το ακούσατε. Το βασικό είναι ότι εμεί αναγκάσαμε του δανειστέ. Στα τέσσερα, οι δανειστέ λοιπόν, για να γυρίσουμε την περίφημη φράση του Καμένου, απέναντι στου άλλου. Ακόμη είναι στο Χίλτον, δεν έχουν καταλάβει πώ του την έφερε ο τσακαλώτο και του πήρε, εξασφάλισε μέτρα τέσσερα δι. Πώ ενώ δεν υπήρχε λόγο. Πώ του καταφέραμε και βάλαμε, φορτωθήκαμε εμεί μέτρα 4 δι. Έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα, λογικό οι δανειστέ. Όπω δεν κατάλαβαν και στο, προ... στο τρίτο μνημόνιο, πώ εκεί που θα πηγαίναμε με ένα mail χαρδούβελ για ένα-ενάμιση τελικά φέραμε 80 δι ένα δάνειο μετά από 17 ολόκληρε ώρε διαπραγμάτευση. Και εκεί ήταν μια κολοτούμπα των δανειστών. Και στη συνέχεια είχαμε πολλέ κολοτούμπε και κορυφώθηκε προχτέ που είχαμε την περίφημη συμφωνία. Όλα αυτά για να σωθεί η χώρα. Όπω λέει και ο Νάσο Αθανασίου. Τι άλλο, έχουμε, έχουμε τον Τζίπρα, ο οποίο δίνει και σε άλλα μέτωπα μάχε και τι κερδίζει. Έχουμε μπροστά μα πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Και σπουδαίε και σημαντικέ μάχε να δώσουν Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει. Συνεχίζοντα την ίδια λογική των μεγάλων λόγων και των μεγάλων έργων. Και τη μεγάλη μίζα και ρεμούλα και διαπλοκή. Μίζες, τρεμούλε και <καρπαντές> Οι Δήσοι στι 2, όλου εσά που σα αφορά το τραγούδι, θα ακούσουμε τώρα Ελληνοφρένια. Ακούμε δηλαδή από τη 1 και 10 και θα το πάμε μέχρι τι 2. Αν δεν υπάρχει ξανά ένα πρωθυπουργό που θέλει να βγάλει λόγο, να μιλήσει, να κανακέψει λίγο του βουλευτέ του, να του τάξει, να το παίξουν όλοι μαζί αριστεροί, να καμωθούν του αριστερού, όπω καμώνονται και του διοικητέ αυτή τη χώρα, του βουλευτέ που βουλεύονται ή του πρωθυπουργού που διοικούν. Έναν έρμο λαό. Το θέμα είναι ότι και ο λαός καμώνεται τον έρμο λαό, αλλά αυτό δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Έχουμε στα ψηλά κλιμάκια την προσοχή μας τραμμένη. 211-2008-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε όλα αυτά που θέλετε. Ζητήστε παραγγελίε για την Παρασκευή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εσείς ξέρετε πολύ καλά. Αυτός είναι εκεί και σας περιμένει. Εσείς εμείς μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και νό, το μηνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπά κυρία Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο e και με μια αλήθεια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας πολύ μεγάλη αλήθεια, από τις πιο μεγάλες αλήθειες πάμε στις πρώτες διευθμίσεις Θέλω λοιπόν να αποσαφηνήσω σε απλά ελληνικά ότι με βάση συμφωνία το 2018 η υποχρέωσή μας είναι να πετύχουμε να λαϊλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία Μμμμ, mm, πολύ ευχάριστο αυτό Υποχρέωση μας είναι να πετύχουμε να λαϊλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Στα Ίσα τώρα. Σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο η Μέρκελ να πει «Κυριάκο, στήριξε τον Τζίπρα, γιατί είναι σε δύσκολη ώρα και πρέπει... Να δούμε τι θα γίνει. Όχι. Ποτέ. Όχι. Αν το κάνει θα κάνετε. Go back, μαντάμ Merkel. <ΣΣ> Κεφαλαιώδες λοιπόν ζήτημα της επόμενης περιόδου. αν μας ρωτήσει κάποιος, ποιο είναι, ποιος ο στόχος, η απάντηση νομίζω δεν χωράει εφιβολία, να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία.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 Θέλει <Δελή> και ο Κυριάκο να σκίσει το μνημόνιο, το καημένο το μνημόνιο. Μα έτυχε σε αυτόν τον τόπο να είμαστε τυχεροί που να έχουμε μνημόνιο, μνημόνιο 2, μνημόνιο 3. Έρχεται το 4, με κάποιου τρόπου έχει έρθει, έρθει και το 5, μη φοβόσαστε. Και να θέλουν όλοι να το σκίσουν. Αυτό είναι μια κατάραγη. Το έχει σκίσει και ο Γιώργο Παπανδρέου. Το έχει σκίσει ο Σαμαρά σελίδα-σελίδα το σκιζε. Και μέρα-μέρα και μήνα-μήνα τότε που έλεγε το Σύνταγμα. Ε, ο Τσίπρα δεν το συζητώ πριν αναλάβει, αφού ανέλαβε και το κάτα ξέσκησε. <Δελή> Για γούρι το λένε. Και τώρα ο Κυριάκο πάει πολύ γούρι, όντω. Είναι η πιο γουρλίδικη φράση και εικόνα που μπορεί να σκεφτεί κανεί. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο, νομίζω είναι η ώρα, ποιοι ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο, επειδή είναι μια φράση που τη λέμε συνεχώ. Υπάρχουν δύο μπλοκ μεγάλα. Ναι. Το ένα μπλοκ έχει να κάνει με του λεγόμενου εξυγχρονιστά παγκοσμιοποιητέ τύπου Σιμίτι, Μιτσοτάκι, Πάγκαλου. Νέα Δημοκρατία, Σημερινή. Μαζί με κάποιου ακροδεξιού τύπου Βορείδη Γεωργιάδη και από την άλλη πλευρά, ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε. Είμαστε το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο. Ποιο νερό είναι, Ποιο νερό! Στελέχη τη καραμαλική λαϊκή δεξιά, μαζί με κεντροαριστερού του πατριωτικού Πασόκ. Κοντεύεται να χαρακτηριστείτε ω σοσιαλιστή σε λίγο. Πρέπει να καταλήξουν ναι. που με κατατάσσουνε Άλλοι ναι. με λένε ότι είμαι κομμουνιστή. Άλλοι με λένε ότι είμαι τη Λεπέν Όλα αυτά μέσα σε 30 δευτερόλεπτα Ότι καταρχήν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο Ότι δεύτερον χαρακτηρίζει Ακροδεξιό πιο ο Καμένος, Δεν έχουμε αντίρρηση για τους χαρακτηρισμούς Το Βορίδι και τον άδωνι. Ότι είναι κομμουνιστής Ότι κάποιοι τον λένε κομμουνιστή Όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί Σε 30 δευτερόλεπτα από τον πάνω. Καμένο. Μέχρι τώρα ξέραμε, αλλάζουμε θέμα, ξέραμε πως κάποιος έχει ρεύμα για να γίνει πρωθυπουργός, ένα κόμμα. Το βλέπαμε από τις δημοσκοπήσεις, από τις συζητήσει που κάνουμε στις παρέ, από τη φθορά του προηγούμενου. Ακόμη και το βλέμμα του προηγούμενου δείχνει ποιος είναι ο νικητής ο επόμενος και, και, και τώρα μπήκε και ένας άλλος ε, τρόπος. Μια άλλη μονάδα μέτρησης για το ποιο ακριβώς θα γίνει αύριο Πρωθυπουργό. Και πρέπει να σα πω ότι ευχαριστήθηκα πολύ τη θεσμή συνέντεξη του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία σε εσά. Χαίρομαι που, που, ό,τι άκουσα πριν, που είπατε έκανε και πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέαση. Τέτοιο αποτέλεσμα τηλεθέαση δεν έκανε σε καμία εκπομπή ο κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή 31,8 μαζί με τι διαφημίσει, δηλαδή καθαρό 34 γεμάτο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε πρωί, πρωί. τι έρχεται. Δεν έρχεται, ξέρω τι έρχεται. έρχεται Εγώ μέτρησα. Από την του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν το κριτήριο είναι τα νούμερα της τηλεθέασης και της HGB Σαρωτική νίκη δεν έρχεται του Κυριάκου Μησοτάκη Έρχεται Σαρωτική νίκη του Ντάνου Ναι, γεια σα. Ριαλ είναι? Ναι, ναι, είναι. Ναι, καλό πολύ. Ε, αν θέλουμε να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν θα βάζαμε το κανάλι τη Βουλή. Ο σταθμό ο μονίμω με τι ομιλίε του Πρωθυπουργού περνάει το πρόγραμμά του. Ε, όχι, βάζουμε και του γουρλού, του άλλου του εκπρόσωπου τη Βάζουμε και εκείνο, δεν βάζουμε μόνο Πρωθυπουργό, μην είστε άδικοι. Ε, πώ δεν είμαι άδικη. Όταν μιλάει ο Τσίπρα, πρώτη και καλύτερη. Είστε άδικη, ναι. Το κρατικό σταθμό ακούμε. Πρωθυπουργό είναι. Ναι. ναι, εντάξει, καλά. Δεν γίνεται μετά εγώ να μύθι μόνο. Δεν γίνεται. Πάλι, πάλι τα ίδια. Κόψανε την εκπομπή σου για να ακούμε τον παραμυθά να μα παπαρουνιάζει μεσημεριάτικα. Ναι, αλλά εξίσου σαν τελικό κομμάτι. Ναι. Δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα τη εκπομπή, ό,τι και να γίνει. Ακούμε παραμύθια συνέχεια. Ο παραμυθά, ο παπαρουνιάρη μα παπαρουνιάζει μεσημεριάτικα. Αφού το θέλουμε και εμεί το οποίο μα. Δώσε, δώσε εμά τώρα. Άιση χτύρ να φύγει από εκεί πέρα ο κοντό. Και τι να έρθει μωρεί ο ψηλό. Όταν και εκείνο σαβούρα είναι, γιατί τον κάδο είναι και ίδιο. Και τώρα τι μου λε, άμα φύγει Αυτός έρθει ο άλλος Όλοι οι σαβούρες είναι για πέταμα είναι Μα το θέμα είναι να φύγουν όλοι οι σαβούρες Όχι να φύγει μια να έρθει άλλη σαβούρα Να κάνεις αντικατάσταση σαβούρας Να φύγουν όλοι οι σαβούρες να κυβερνήσει το κόκκινο Αγάπη μου Ωραία Το καλύτερο, λέω, είναι να ακούσε τις δηλώσει του Τσίπρα σε live μετάδοση ναι. και να νομίζεις ότι έχετε πειράξει ήδη. I'm, φαντάσου, ε. Δεν αποκλείεται. Έχει αυτό ανερεθεί τόσες φορές που λες, δεν μπορεί, μοντά θα είναι. Κι όμως μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι παίρνει τα κείμενα από τα πειραγμένα που κάνετε. Έλα, Μοριγιονάτη. Έλα, καλέ. Ε, μου λε, πού ήδη έβγαζε λόγο μαλάστρα, Σουηδία. Ο Τσιμπρά. Ναι, τον ακούνε και έξω, γενικώ με τη τεχνολογία, ξέρει. Oh, συγγνώμη, αυτά που έλεγε τώρα να πούμε, επιτύχαμε, κάναμε, μειώσαμε την ανεργία. Ποια ανεργία έρευνα, μαλάκα. Τους 400-500.000 που έχουν φύγει, του μέσα στους Δεν έχει να κάνει, παιδί μου. Ένα να βρει και δουλειά, ένας, την, απε... την σου λέει πόσο? Έκανα σαρδά, να πω την απεργία, αλλά και την απεργία λοιπόν, και, ένας να και, δουλειά, την Ά, και να βρει Εσύ το να το τι θέλω τηλέφωνο ανοιχτό, που μου και Είχα κάτι άλλο, δεν μπορώ να για βγάζει δουλειά για Δευτέρα και και... Μιλιάκη, πάλι για τη και mm. Άκουσε τον Τζίπρα. Άκουσα λίγο, ναι. Δάχτυλο κρυφτό, τον άκουσα. Τον Τζίπρα, όχι ελληνοφρένεια. Τι να ακούσει ελληνοφρένεια, θα ακούσει την ελληνοφρένεια, δεν την ξέρω. Εμεί καθίσαμε να ακούσουμε ελληνοφρένεια, δεν το δεχόμαστε. Ε, εσείς να... καλά κάνετε και κάθισα να ακούσετε ελληνοφρένεια γιατί δεν την ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν την ακούσα. Ε, μα κόβετε κάθε τόσο την εκπομπή. Οχού. Όχου. Έχω μείνει άφωνη με τα όσα είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σπίτσουλε. Το, το πλέον, σπίτσουλες πλέον. είναι πιο ωραίο γιατί κρύβει μέσα και κετσούλες ναι, Σπίτσουλες Όπως ο κούλις πλέον είναι βαρυτό το λέμε κούλη Είναι πιο ωραίο το βαμφακούλη. Που έχει κι άλλο μήνυμα Βαμφακούλης Τι είναι το δεύτερο μήνυμα Μωρίε αυτό που δεν ξέρεις Ιταλικά πολύ με τσατίζει Εσύ Έλεω, Μωριά, ψάξτε το. Ψάξτε τι ε, α, Δεν μπορώ να το πω από το ραδιόφωνο. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι, το πιασα, το έχω, το έχω, το έχω. Μπράβο, μπράβο, με την Πέμπτη. Το, το πλεόνεσμα αυτό λοιπόν δεν είναι πλεόνεσμα αίματο όπω των προηγούμενων. Ο, Ά, εκεί, α, σε εκείνη τη συγκυρία ήταν αίματο. Αυτό όπω τη βλέπω τη φάση είναι σπέρματο, γιατί θα πάει σύννεφο το, το, το μαμίσι. Τι έγινε, κάθε φορά θα μα βάζετε τον Τσίπρα, κάθε φορά π, π, π, κόντρα στην Ελληνοφρένια. Ναι. Όχι κανονίσει, ρε. Αλήθεια τώρα, πέρα από την πλάκα, δηλαδή. Πέρα Βα... από την πλάκα, δηλαδή. Θε να σου απαντήσω πέρα από την πλάκα σε αυτό που με ρωτάσαι. Ναι, φίλε, το έχω κανονίσει. Δηλαδή, πέρα αυτή πέρα η προθυμία για εμά, η πάντα με εξητάρει πάρα πολύ. Ναι, το έχουμε κανονίσει. Που? Τι που? να σου πω τώρα. Έχουμε μπει με τον Τζίπρα, θα βγαίνει στην ώρα μα, να λουφάρουμε εμεί λίγο, να μην ακουγόμαστε και στον αέρα που δεν σε συμφέρουν αυτά που λέμε και είναι κανονισμένο τώρα, δηλαδή. Μπορώ να κρυφτώ εγώ από σένα. Μπορώ. Έχουμε το καπουράκι, το κολάρα, μόνο ένα τέταρτο του τρώει εμά, μα τρώει 45 λεπτά από την ηλ Κατάλαβες μας, μένει ένα τέταρτο Τι να πω εγώ τώρα ένα τέταρτο για τα αντίμετα Σιγά μισάφρυνα ένα τέταρτο, άσυγχτηριά Έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε Και σπουδαίες και σημαντικές μάχε να δώσουμε Ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει, συνεχίζοντας την ίδια λογική των μεγάλων λόγων και των μεγάλων έργων και της μεγάλη μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Αλήθειες. Και μόνο αλήθειες ακούμε κάθε μέρα, μία με δύο, είτε τις έχουν πει, είτε δεν τις έχουν πει. Δεν έχει καμία σημασία αν τις λένε ή αν τις εννοούνε. Σημασία έχει ότι εδώ ακούμε αλήθειες από τη δική τους τη φωνή, όχι από τη δική μας, από τη δική τους τη φωνή. Εμείς αυτά που λέμε δεν καν συγκρίνονται με αυτούς και δεν έχουν και απολύτω καμία σημασία. Γεμίσμα τα κάνουμε για να... Έρθει ο κρίσιμο χρόνο όπου ακούμε τη δική του τη φωνή να περιγράφει τα καλύτερα για τι ζωέ μα, για το μέλλον μα, αν υπάρχει τέτοιο, το παρόν υπάρχει με κάποιο τρόπο και κυρίω το παρελθόν. Ο Κυριάκο λοιπόν, μέσα σε αυτό το τρίμερο το πολυβαρή, γιατί είχαμε τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κυριάκο τον Γιώργο τον Αυτιά, πρωί-πρωί το Σάββατο, να ανοίξει την τηλέφωνα, να πέφτει πάνω στον Κυριάκο και να λέει διάφορα. Είναι ένα θέμα. Εκεί χρειάζεται η σήμανση, η ακαταλληλότητα, η προειδοποίηση, όχι το βράδυ όταν ακούγεται κάτι σχετικό με σεξ. Και ο Πάνος Καμένος, πάλι πρωί της Κυριακής, δεν είναι σαν τον κυριακό αλλά εν πάση μια σήμανση τι θέλει και ο Πάνος Καμένος, άλλου τύπου σήμανση. Να μείνουμε λίγο στον κυριακό γιατί έχει τεθεί ένα θέμα από την προηγούμενη βδομάδα με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο που... Μα θύμισε ότι έχει κατοικήσει για δύο χρόνια στο Εγάλεο, άρα, άρα αριστερό, άρα ενδιαφέρεται για του αριστερού, για τον απλό κόσμο, για το λαϊκό κόσμο, επειδή έχει κατοικήσει για δύο χρόνια στο Εγάλεο. Αυτά τα είπε ο Τζανακόπουλο. Λογικό ήταν το θέμα να απασχολήσει και τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια και έγινε μεγάλη συζήτηση για το Εγάλεο. Υπό Τζανακόπουλο, δεν έχετε πάει ποτέ σε αυτέ τι περιοχέ, Κερατσίτη και Γάλεο. το άκουσα ενδιαφέρον αυτό. Οι κάτοικοι όμω του Εγάλεο γνωρίζουν. Ωτι εγώ από το 2004 εκλέγομαι με σταυρό πρώτο πολλέ φορέ. Στο Εγάλαιο? Και στο Εγάλαιο και στο Περιστέρι και στην Αγία Βαρβάρα. Έχει και συνέχεια απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο, αλλά την κόψαμε εδώ για να σταθούμε λίγο σε αυτό. Έχει δίκιο, εκλέγεται και κάποτε έβγαινε και πρώτο στη Β' Αθήνα. Και η Β' Αθήνας δεν είναι μόνο και φυσιά, η Φυσιακά, είναι και άλλε περιοχέ μέσα σε αυτέ και το Εγάλαιο, η Αγία Βαρβάρα. Είναι ένα θέμα για του κατοίκου τη περιοχή. Γι' αυτό το φρενάραμε εδώ το ηχητικό, να το δούνε λίγο οι κάτοικοι Περιστέριου. Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο και άλλων περιοχών πολύ ωραίων που έχει κατοικήσει ο Δημήτρη Τζανακόπουλο για τα κριτήρια επιλογή και για του συγκατοίκου, αλλά κυρίω για του πρωθυπουργού. Η συνέχεια τη απάντηση είναι επίση καλή. Εκλέγομαι με σταυρό πρώτο πολλέ φορέ. Και στο Εγάλεο και στο Περιστέρι και στην Αγία Βαρβάρα. Εγώ δεν μένω στο Εγάλεο και στο Περιστέρι. Αλλά. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν νοιάζομαι για αυτού του ανθρώπου. Τυχεροί ταυτόχρονα. Το αλά του Γιώργου, αυτιά είναι όλα τα λεφτά. Όταν λέει ο μένω εγώ στο Εγάλεο και σε αυτέ τι περιοχέ. Θα έχει ενδιαφέρον να έμενε εκεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλο πάντων, τα προσπερνάμε όλα αυτά. Το Εγάλεο θα παίξει ρόλο, παίζει ήδη ρόλο στην προεκλογική περίοδο, την παρατεταμένη που ζούμε. Οπότε θα έχει την τιμητική του, θα γίνουν και σχετικέ συγκεντρώσει. Εκμεταλλευτείτε το εκεί οι Κάντε τα δέοντα, μια που στην επιφάνεια. Να έχετε κι εσεί ένα όφελο τουλάχιστον από αυτό γιατί από αυτούς που ψηφίζετε δεν βλέπω να έχετε κάποιο ιδιαίτερο όφελος όχι μόνο εσείς και οι άλλοι οι πόλεις περιοχές δίπλα απέναντι αλλά και πολύ μακριά από το εγάλαιο φεύγουμε από το εγάλαιο πάμε στα, σε κάτι πιο δεύτερο στην Ουάσινγκτον στη Νέα Υόρκη ο Πάνος Καμένος μας λέει λέω αυτό το φαινόμενο της δημοσκοπή δεν είναι ελληνικό Έχετε δει ότι υπάρχουν και στο εξωτερικό τύπο. Ένα λόγο που αγαπούτη πολύ ναι. είναι γιατί τόλμησε και τα βάλε με αυτού του τύπου. Τον είχαν για τελειωμένο και εκείνο. Ο Τράπ δεν είναι η καλύτερη περίπτωση λένε πολύ. Εσεί έχετε, έχετε, προτιμού... έχετε δείξει ένα Απ... πολύ ε... Από το ίδρυμα, ίδρυμα κλίντων είναι ιδιαίτερη συμπάθεια. Από τα ιδρύματα Clinton και τους του φύρου του πατρέου, του σώρου κτλ. Εγώ προτιμώσω. Το ιδρύμα Clinton πήγε ο τσέ. Και μια γάργα άρα ακούστηκε αμέσω με όντω το ίδρυμα. Κλίντον είχε πάει ο Τσίπρας, τον είχε πάει η Γιάννα, τον είχε προλογίσει. εκεί, τα είχε πάει η Μαντάρα, δεν ήξερε τι να απαντήσει και η γλώσσα του σώματος και όλα τα υπόλοιπα δεν έχει σημασία. Πάντως προτίμησε το Ίδρυμα Κλίντον εδώ, ακούμε τη διαφορά και εντοπίσαμε τη διαφορά τη κυβερνήσεω. Ο Πάνος Καμένος δεν είναι με το Ίδρυμα Κλίντον, είναι με το άλλο που είναι πολύ διαφορετικό και πολύ ωραίο έτσι κι αλλιώ, με τον Ντραμ για αυτό τον πάει, μεταξύ άλλων επειδή. Έχει ένα θέμα και με τις δημοσκοπήσεις Πολλά μάθαμε σήμερα Έχουμε μάθει πάρα πολλά Και ακόμα έχουμε ένα τέταρτο Να δούμε ο λαός τι έχει μάθει από όλα αυτά Ναι Καλή Ανάσταση συσπραγωμένη Και αυτό μωρίε είναι ευριασμένη θα το πεις Καλή Ανάσταση με νεύρα Ά, Ναι. Καλή Ανάσταση Άλλη νεύρα ε, Ναι Το ξέρω άσε με Ναι Χριστ... Α τη Λουκάρε να μιλήσει, τι την κόβιζε, θα πάθει κανένα έμφραγα. Όχι καλά, καθόλου τη Λουκά, θα κουό. Ας... Πόπο, κάθε φορά να πούμε ότι την αφήνει δύο δευτερόλεπτα. Α είναι, θα πούμε. Πολλά είναι δύο. Ξεψαρώνει και ξαναπέρνει. Είμαι σίγουρο φίλε, έχει βγάλει φωτιέ, δηλαδή έχει λυσάξει. Θα μπει στο τηλέφωνο. Α να τα πει να τελειώνουμε. Ναι. Καλή ανάσταση. Επιτέλου πέστε και αυτό θα συμπληρωθεί. Πάει και αυτό με νεύρα. Α είναι. Ναι. Καλή ανάσταση. Το ξέρω. Γνωρί το θυμήθηκε. Εσάει, κτίρι. Ε, γεια σας Γεια σας ε, Το Ριαλίνα ναι, ναι αυτό είναι Πεςτε μου θα επαναληφθεί η Ελληνοφρένεια το απόγευμα Τι να επαναληφθεί κυρία μου δεν έμεινε και κάτι για επανάληψη Καλά εντάξει επειδή Είμαι με μεγάλη χαρά δεν έχω αντίληψη αλλά το μισό ήταν η Τσίπρας Το μα δεν έχω καμιά δουλειά να ακούσω τον Τσίπρα Να μου λέει ψέματα ευχαριστώ Γεια σα. Άντε καλά <laughs> γιατί ωραία είναι και τα ψέματα καμιά φορά Κάνουμε Κάνουν χάζι Ολέ αυτό που βγήκε χθε ο κομμούσα από την ειρωνία που κατακρίνει τον κόσμο που βλέπει Survivor. Yeah. Είναι ο ίδιο ακριβώ που μα έχει να λύσει με την Nike, το γύπε του, στο ελληνικό κοντάλμα τη Super League και κατάλα τον πηράζει το Survivor. Και πάντε, περνώ στο Survivor, βλέπω και τα βιβλία τη Λάρα. Σηνγά βλέπουν τα βιβλία τη Λάρα. Και εγώ θέλω να μου καταγείω αυτό. Ούτε να βιζείται yeah. να μου δει. Δεν έχει γνωστο, βιζάλλε. Αλλά γνωστή που βλέπουμε. Ο άλλο πάκι που στηρίζει την Nike και την κατάλληλα τον πηγάζει το Survivor. Αυτό είναι λίγο όμω τώρα μεταξύ μα. Το παδικό το ένα, ο παδικό και το άλλο. Πατά το ένα έχει μεγαλύτερη Το κόσμος τι να κάτσει να δει επανάληψη το ρετυρέ Δεν θα τα πάμε καλά αποστολή; Δεν θα τα πάμε καλά από στολί Τουρουντουρουντουρουντουτουτου Τα καλώ μεσημέρι χαιρετισμός Πού μιλάς μωρί Ναι Καλά που τα λες αυτά Ναι Ναι λέγεται Παρακαλώ εσείς πήρατε Μάλλον κατά Ενώ είχα ένα ακουστικό σε αυτή και το είχατε πάρει χαμπάρι Τι συνέβη Συγγνώμη, α, είναι εκεί το τηλέφωνο τη Real FM, Ναι, είναι. Πάλι κατά λάθο πήρατε. Όχι, δεν πήρα, κυρία μου, κατά λάθο. Α, γιατί πριν βρέθηκε ένα ακουστικό στο αυτή σα ξαφνικά. Έγινε re-dial και μου δώσανε το τηλέφωνο, σα παρακαλώ, και μην μου μιλάτε με αυτό το ύφο. Δεν κατάλαβα με ποιο ύφο θα σα μιλήσω, αυτό που θα διαλέξετε εσεί. Τι έγινε re-dial μόνο του γίνεται ένα ρηντάλ. dial με... γένε το φω που λέμε, έγινε το ρηντάλ. Ξέρετε εμένα. Εσεί με ξέρετε μένα μιλάω εγώ έτσι, αγαπητέ μου. Ναι, αλλά δεν ξέρετε τι ώρα παίρνετε και αν ενοχλείτε. Μα εγώ παίρνω στο τηλέφωνο που βρήκα ω τηλέφωνο επικοινωνίας. Ναι. DL, και μετά από παραπομπή, α πούμε, τη συναδέλφου σα από το 300. Καταλάβατε. Ωραία, και τι έγινε τώρα, ε, δεν κατάλαβα. Θυχτήκατε εσεί, Δηλαδή τι, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, <σομίλω> Δεν <πριν τη> γνωριζόμαστε. Θα <σομίλω> είσαι αγενή μόνο που ξέρει, Δεν είναι σωστό. Έλα βρε, τι θα γίνει, θα βγάλω γραμμή Βγάλε Ε, βγάλω Αμάρτησά μου Τέλος 5,5 χιλιάρια το αφορολόγητο το λέω να τα αφήσω 5,5 πολλά δεν είναι Stop. Δεν μπορώ να το ρίξουμε στα 4 Εσύ πόσα παίρνει 80 Το χρόνο Ε, τι, το μήνα ε, το μήνα καλά θα ήταν ε, Δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. Δεν μεταναστεύεις, ε. το λέω από τώρα Μου φαίνει και λίγο μαλακάκος, ευκαιρία είναι Win-win, και για μας και για σένα <ΣΣΣΣ>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 Κάτι, πάνω σε ένα άλογο. Δεν τον έχουμε δει ποτέ σε άλογο, αλλά ούτε και του Βασιλιά τον είχαμε δει. Αλλά τον έχουμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας να τον καμαρώνουμε. Ενώ δεν έχουμε βασιλευωμένη δημοκρατία ω πολίτευμα. Θα μπορούσαμε τον παππού Κωνσταντίνο. Θα μπορούσαμε να έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι νωρί, νο γιατί κάποιοι θα πείτε ναι, όχι τώρα. Έχει το παιδί να δώσει πολλά. Κάποτε αυτά συνήθω και μετά θάνατον. Και μακάρι να ζήσει και 50 χρόνια προσφορά στον τόπο τέτοια. Αλλά από τώρα να βρούμε το μέρο. Τα μάρμαρα, έτσι κι αλλιώ με την αργοπορία που έχουν τα δημόσια έργα, τότε θα τελειώσει. Μετά από 50 χρόνια το άγαλμα, μαζί με το μετρό που θα υπάρχει από κάτω. Αλλά α τα αφήσουμε αυτά, γιατί έχουμε και χαρμόσυνα γεγονότα. Ο Έμφια θα μειωθεί, το ξέρετε όλοι. Τώρα να ακούσουμε και να μάθουμε ακριβώ ποιο θα είναι το ποσό τη μείωση, για να πανηγυρίσουμε αναλόγω. Τι φορολογικέ ελαφρύνσει, γιατί θα τι καταψηφίσει. Πόσο, πόσο είναι ο που θα μειωθεί, Τη μείωση του Έμφια κατά 200 εκατομμύρια. 300 ευρώ. Τη μείωση του έμφια κατά 200 εκατομμύρια. Συγγνώμη, 300 εκατομμύρια 300... ευρώ. Θα μειωθεί ο έμφια κατά 200 εκατομμύρια. 300, 300 εκατομμύρια ευρώ. Από του πολίτε. Οι 200, οι 300, οι 300 χιλιάδες, όπω είπε ω λάθο στην αρχή, ο Πάνος Καμένο. Θα το βρούμε όπω και να είναι. Θα πανηγυρίσουμε και για τα 200 και για τα 300 εκατομμύρια. Ετοιμαστείτε. Θα έχετε ελάφρυνση όλοι εσεί που ακούτε. Και για το τέλο κάτι, μια λυπητερή. Ιστορία, μην φανταστείτε κάτι άλλο. Που όμω μέσα από αυτήν αναδύεται κάτι τη το αισιόδοξο. Λένε για, ότι για τον κύριο Σαββίδι. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ουσιαστικά στηρίζεται πάνω σα. Αυτή είναι η κριτική που σα αρέσει. Υπό την έννοια ότι είναι φίλο σα προσωπικό, Υπό σχέδινο. την έννοια ότι θέλετε να τον προωθήσετε. Θεωρώ ότι είναι yeah. ένα επιχειρηματία. Μάλιστα... Ο οποίο στα δύσκολα τη πατρίδα μα. <Λε> αντί να κάνει όπως οι άλλοι yeah. και να πηγαίνει στο Λουγκάνο ή στο Μαϊάμι. Με τα λεφτά και να περιμένει πότε θα έρθει να αγοράσει την πτωχευμένη Ελλάδα. Την ώρα που οι άλλοι την κάνανε, εκείνο ήρθε, έβαλε τα χρήματά του απ' έξω προ τα μέσα, επένδυσε σε μια βιομηχανία στην Ξάνθη και προσέλαβε κόσμο. Ωραία. Έρχεται Εγώ... τώρα ναι, ναι. και επενδύει στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Όποτε χρειάζεται την πατρίδα μα, βοηθάει και σε εθνικά θέματα. Ένα. Και αυτόν τον άνθρωπο, Ένα. αντί να τον ευχαριστήσουν και να του πούνε ναι. ότι αυτό που κάνει. Είναι εθνικό έργο. Τον βρίζουν και τον χτυπάνε. Δεν το συνέχισε. Έχει ένα δίκιο. Πολύ καλά λόγια. Πάρα πολύ καλά λόγια για τον Σαβίδι. Εγώ αν είμαι στη θέση του Σαβίδι, θα άνοιγα ένα κανάλι για να λέω κάθε μέρα καλά λόγια για τον Πάνο Καμένο και για τον Αλέξη Τσίπρα. Να επέστρεφα τα καλά λόγια που λένε οι δύο αυτοί πολιτικοί ηγέτες, οι πυλώνες που δεν πολύ συμφωνούν στον έμφυα, αλλά στο σαβίδι να είστε συμφωνούν απολύτως. Ευτυχώς που δεν έχουμε διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο. Πατάχθηκε. Το παλιό τελείωσε και έχουμε το καινούργιο το οποίο είναι πάρα πολύ καινούργιο και πολύ ωραίο. Με αυτό το εισιόδοξο σα αποχαιρετούμε. Λαός. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10. Γεια σας. Παριμένα ένα τέταρτο αναμονή και μου βάζουν και το να ακούω το τσίπρακι από το τηλέφωνο στην αναμονή. Πολύ ευχάριστο Αλλά... αυτό ε. Με... Για να μην χάνει τη σειρά σου. Γι' αυτό. <Ρι> σε τσιτώνει, σε τσιτώνει. <Ρι> να σηκώσω μετά εγώ τη γραμμή. Να γίνει η φάση ωραία. <Ρι> Τι να σου βάλει τραγουδάκι. <Ρι> αυτά τα βιολιά και αυτές οι μαλακές <Ρι> να ηρεμήσεις. <Ρι> να μην πάρεις μετά ξενέρωτη. Πας δεν θα σταματήσει ρε να μιλάει αν δεν πάει δύο η ώρα. Ο τσί <Ρι> Το... Εδώ βαριώνεται, τον βλέπω και στην τηλεόραση. Βαριώνεται και κοιτάνε συνέχεια τα ρολόγια οι βουλευτέ. Εσεί δεν βαρεθήκατε, να το πλήσετε! Εμεί βαρεθήκαμε, αλλά έχουμε υποχρέωση, καταλαβαίνει. Να τον πλήσουμε, το Χατζη Νικολάου! Δεν έχει ο... να κάνει, τι ώρα το έχεις εσύ. Μια δεν ο... έχει ο... να κάνει, ο... παιδί μου. Α. Κάνουμε λειτουργήμα. Υπηρετούμε τη Σάτιδα. Οφείλουμε άρα να βγάλουμε του κλονίσκου τη Μέρκελ Είναι να μα τα πούνε. Εδώ οι ευρύ έχουν τοποθετήσει και χαιρε... Οι είναι τα κέρατα του Διαβόλου. Να φύγετε και να εξαφανιστείτε. Σας εξορκίζω όπως σας είπα. Ους δαιμόνια πονηρά. Ους δαιμόνια. Ποιος σας είπε να στείτε εδώ. Ποιος σας είπε. Ο, στο κεφάλι το πήρα. Ωουουου. Πάρ' το κάτω. Πάρτε το κάτω, δεν έβαλα. Ξέχασα. Αυτό που με τον, ε, με τον παπά που με τη σφεντών έχει πάνω στο κεραί ήταν αλυχινόρεση. Αλυχινόταν, το κάνει. Υπάρχει άνθρωπο πυροβολημένο που το κάνει. Αλήθεια τώρα. <Καλήρια>, τώρα. Ναι, παπά, μοναχό. Ναι, εντάξει, μονάχο. Αλλά γι' αυτό <Καλήρια> δεν κάνουμε τίποτα γιατί πήγε μονάχο εκεί πάνω. Ενώ, άμα ήταν καμιά εικοσαριά εκεί, Μπάτμαν, <Καλήρια> δεν ρίχνουν τι σαρανικέ κεραίε. Υπάρχει και ένα άλλο βιντεάκι μου το θύμισε. Που μένει ένα πάλι έτσι ένα μοναχό, δεν ξέρω πώ λένε αυτό, που μένει στην παλιά Βουλή και κατάρεσε και τέτοια το είδ Στον Θεό. <σώθει> ναι, ναι, ναι, ναι, είναι θεϊκέ. Είναι, είναι... Yeah. Με αγάπη. Είναι κάτι μα την Παναγία Μα την Παναγία. Μα την ίδια λέω, έτσι. Ναι, ναι, οδεύει κάτι. Είναι μαν. Εντάξει. <laughs> δεν δε θέλω Όχι. να την επικαλεί επιματέω, θέλω όντω να είναι μάτι μπαναγία. Όχι, είναι μάτι. Είναι μάτι... Παναγία. Μετά είναι μπαναγία, όπω λέμε, Μπάουκ. Ο Μπαλούρδο τώρα τι ομάδα είναι. Σαββίδη, τι εννοεί. Αναγκαστικά, ναι. λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το καιρό είναι Μπάουκ. <laughs> Μπάουκ κι α μη γραμμιστεί ποτέ. Παλιότερα. Καλά, έχει περάσει από διά -διά. κόκαλη, ω όφιλε. Κοίτα, επί Σαμαρά ήταν ΑΕΚ. Μελισανίδη. Σαμαρά, ναι, σωστά, μελισανίδη. Πρέπει να ξέρουμε κι αυτέ τι της προσεγγίσης, δεν θα τα ξέρει Όχι, όχι, το υποθέσω όμως, δεν είναι δύσκολο Πείτε κάτι για την απεργία στις 17, γιατί τόσ, τόσο καιρό που σας ακούω, ούτε λέξη δεν έχετε πει <χει> Ναι, ναι, δεν γιατί σημαίνω εμεί τα, τα κρύβουμε <χει> αυτά δεν λέμε, γενικώς <χει> τις απεργίες τις πνίγουμε λίγο, δε, τα κρύβουμε, αυτό είναι αλήθεια <χει> αυτό, Επειδή τις κρύβε <χει> <χει> <επειδή, γι' αυτό, χει> Καλά κάνεις και παίρνεις γι' αυτό, ας από το χάμο Θέλω να πω στα κορίτσια και στα αγόρια ναι. ότι εκτό από τον Ταρίφα, τον πρώην Σιριζέο, ρεφορμιστή γύρω λόγο. Αυτό λέει τα καλύτερα λόγια για σένα, να ξέρει πάντω. Α, ναι, δεν με τα λε αυτά. Δεν τα λέω, όχι, αλλά αυτό τα λέει. Έχω δει και εγώ τον Αποστόλιο από κοντά και είναι κούκλο. Μωράκι μου, εσύ. Α. Αν έχει μεγάλο έσκαβγά το. Σα δαγκώ όλε. Έλα, γεια. Έχουμε αξιολογήσει, είμαστε μια ομάδα αξιολογητών αρκετών, uh, κάτι ευρωπαϊκά προγράμματα από το καλοκαίρι. Παίρνουμε λοιπόν το φορέα διαχείριση και του λέμε Πότε θα μα πληρώσετε, παιδιά, Φορέα! Φορέα διαχείριση! Να έρθει, κάνω μπανάνα! Λοιπόν, λοιπόν άκουσε ρε, εσύ, λίγο μια φορά, άκουσε λίγο. Πότε θα μα πληρώσετε, Έχουμε κάνει λέει, από τον Ιανουάριο ερώτημα λέει, στο Υπουργείο Εργασία. Okay. Και το Υπουργείο Εργασία λέει για το ρεσφαλιστικά του Κατρούγκαλου. Και το Υπουργείο Εργασία λέει ακόμα λέει δεν μα έχει απαντήσει. Οπότε λέει δεν μπορούμε λέει, να σα πληρώσουμε. Δηλαδή, όλη ομάδα Των ανθρώπων αυτών, αντίστοιχα σου μιλάνε, περιμένει να πληρωθεί και επειδή δεν απαντάει σε ένα ερώτημα έχει γίνει ελεύθερη κατά τη Και μετά σύμπερα ανάπτυξη και πα και όλα τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε. Έχει, για να μην σα που ανάπτυξη. Εγώ τα λέω ανάπτυξη, είπε η ανάπτυξη. Και του χρόνου. Δεν νομίζω. Άρα το σπά. Δηλαδή, ότι ανάπτυξη είδε είδε. Αυτό ήταν. Θέλω λοιπόν να αποσαφυνίσω σε απλά ελληνικά ότι με βάση συμφωνία το 2018 η υποχρέωσή μα είναι να πετύχουμε να λαιλατήσουμε. Περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Η υποχρέωσή μας είναι να πετύχουμε να λαϊλατήσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. τώρα; Σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο η Μέρκελ να πει. Κυριάκο, στήριξε τον τσίρα γιατί είναι σε δύσκολη ώρα και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Όχι. Ποτέ; Όχι. Αν το κάνετε θα κάνετε. Go back, μερκε. Έσει Συγκεφαλαιώδες λοιπόν ζήτημα της επόμενης περιόδου. αν μας ρωτήσει κάποιος, ποιο είναι, ποιος ο στόχος, και απάντηση νομίζω δεν χωράει εφιβολία, να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία.